Δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα χρηματικά ποσά, έτσι. Η Εύα Καϊδηλή δεν δωροδοκήθηκε από κανέναν, έτσι. Καμία εξυπηρέτηση στο κατάρ, έτσι Μουσική Το κατάρ δεν έχει καμία μα καμία υποχρέωση Στην Εύα, Έτσι Είναι αθώα. Είναι αθώα. Έτσι Μουσική Η Εύα η Καϊλή. Δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα χρηματικά ποσά. Δεν έκλεψα τίποτα. Είναι αθώα. Είναι αθώα. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Τι θα κάναμε χωρίς δικηγόρους. Ευτυχώς μπήκαμε και στην εποχή των δικηγόρων και για το συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή από χτες βγαίνει ο κύριος Μιχάλης Δημήτρακόπλος, αυτός είναι η φωνή αυτού ακούσαμε, Και ε, ε, λέει την υπερασπιστική γραμμή. Λέει μιλάει εξ ονόματο τη Εύα Καϊλή. Έχει βγει σε όλα τα κανάλια και μεγαλουργεί, ζωγραφίζει. Ακούσαμε εδώ ένα μαζεματάκι ότι είναι αθώα, ότι δεν έχει πάρει λεφτά από το Κατάρ. Και το εξειδίκευσε γιατί απάντησε για όλα. Τι έγινε με το σπίτι, κατά από την κούνια, που ήταν τα λεφτά, όπω λέει ο Ευαγγελάτο. Τι έκανε ο πατέρα που κουβάλλαγε κάτι βαλίτσε. Καλό πατέρα αυτό βοηθούσε το παιδί στη δύσκολη στιγμή. Οπότε ο κύριος Δημητρακόπλος θα τον ακούσουμε λίγο ακόμα γιατί έχει μια αξία να μάθουμε και τι λέει η αδίκως κατηγορηθήσα Εύα Καϊλή. Μιλάει για τα χρήματα τα οποία μάθαμε χτες και σήμερα από τον δικηγόρο ότι δεν είναι από το Κατάρο Πάμε τώρα στα χρήματα Δεν είναι βέβαιο έτσι ότι αυτά τα χρήματα αφορούν την κυρία Καηλή. Δεν έκλεψα τίποτα Βρέθηκαν χρήματα, δεν προέρχονται από το Κατάρ, δεν υπάρχει καμία σχέση δωροδοκίας με το Κατάρ. Το Κατάρ δεν είχε κανένα λόγο να δώσει χρήματα στην Εύα την Καηλή, γιατί η Εύα η Καηλή ήταν η φωνή, η επίσημη φωνή του γραφείου της Προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου. Δεν τους έκανε κανένα ρουσφέτη, κανένα ρουσφέτη καμία ανάγκη δεν την είχανε. Κατάριαννη, ακατάδεκτη τελείω. Δεν είχα καμία ανάγκη την Καϊλή, γιατί λέει ήταν αντιπρόεδρος Ήταν εκ μέρου τη αντιπρόεδρου. Ήταν αντιπρόεδρος η ίδια και εκ μέρου των ευρωπαϊκών εκεί οργάνων, θεσμών κτλ, κτλ. Και όλοι ξέρουμε ότι αν θες να κάνει μεγάλη λαμογιά και θε να δωροδοκίσει, δεν πιάνει του μεγάλου. Πα και βρίσκει έναν κλητήρα, το Security του κτηρίου στην Ευρώπη, του Κοινοβουλίου ή δεν ξέρω εγώ τη Κομισιόν. Αυτόν λαδώνει. Γιατί ο Security ελέγχει τα πάντα. Δεν θα πάνε τον Αντιπρόεδρο πάνω για να περάσει τις αποφάσεις, να πάει να ψηφίσει να κάνει δηλώσει ότι η ωραία που περνάνε στο κατάρ με 6.500 νεκρούς δεν θα λαδώνει σε αυτούς Πολύ καλά τα λέει ο κύριο Λημήθρακόπουλος έχει δίκιο και συνέχισε το σκεπτικό του επιμένοντας ισχυριζόμενο εκεί καθαρά το έχουμε καθαρό ότι είναι αθώα Σας λέω λοιπόν η θέση τη είναι με κεφαλεία γράμματα Είμαι αθώα Δεν έκλεψα τίποτα Είμαι αθώα Είμαι αθώα. Δεν έχω δωροδοκηθεί. Δεν είχε καμία ανάγκη. Ούτε το Κατάρ, ούτε το Κουβέιτ, ούτε το ΜΑΝ. Ήμουνα εντολοδόχος της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με κεφαλεία γράμματα. Είμαι αθώα. διάλεξαν αρισοτήμια δεν αντίκησα κανένα και δεν θέλω να μ' αδικήσουν τώρα κατηγορούμε για κλοπή όχι, δεν είμαι αυτή που ζητάτε δεν έκλεψα τίποτα mm. Είναι αθώα μέσα απ' το κέλι η φωνή της Εβασκαηλή εδώ την ακούσαμε, την ακούμε συνέχεια να λέει με κεφαλαία γράμματα ότι είναι αθώα έχουν βρεθεί όμως κάποια λεφτά στο σπίτι στην κούνια, γενικό σε κάτι βαλίτσες πήγαινε, ερχόντουσαν, γι' αυτά τα λεφτά. Ο κύριος Δημητρακόπουλος, ο συνήγορος υπεράσπισης, μας εξήγησε τι ακριβώς συνέβη. Το βέβαιο είναι ότι τα χρήματα αυτά, μόλις είχαν έρθει, εκείνη την ημέρα τα πληροφορήθηκε, η κυρία Καϊλή mm -hmm. η έθεσε ερωτήματα στον σύζυγό της, τι είναι αυτά τα χρήματα, mm -hmm. έδωσε μια απάντηση την οποία δεν μπορώ να σας πω, ότι ανήκαν σε κάποιον άλλον, yeah. και η κυρία Καϊλή είπε, χρήματα που ανήκουν σε κάποιον άλλον, Δεν σου επιτρέπω να υπάρχουν στην κοινή μας στέγη Γιατί η τιμή και αξιοπρέπεια δεν πουλούνται. Πριν έρθει στο σπίτι μου έπρεπε να ρωτήσεις Ποια είναι η λαυρετία μπισμπίκη Γιατί εμείς το μπισμπίκαιο το κούτελο το έχουμε καθαρό Πώς θα δίνεις Θεωρώ ότι έχει ανέβει πάρα πολύ το ζήτημα της ηθικής Στην πολιτική, η ηθική Γιατί η τιμή και αξιοπρέπεια δεν πουλούνται. Καλείπε, χρήματα που σε κάποιον άλλον. Δεν σου επιτρέπω να υπάρχουν στην κοινή μα στέγη. Γύρισε δηλαδή ο Φραντζέσκο, έτσι λένε το σύντροφο. Φραντζέσκο Τζόρζι και αυτό μέσα. <laughs> Γύρισε ο Φραντζέσκο πάει στο σπίτι, είναι η Εύα εκεί κάθε με το παιδί την κούνια Και έχει μια βαλίτσα με 600 χιλιάρικα πόσα βρέθηκαν. Και σε όλου έχει συμβεί να μόλι μπει κάποιο του σπιτιού τη οικογένεια με τη βαλίτσα και με τα λεφτά. Τι είναι αυτά, δεν είναι δικά μου, δεν μα είπε ποιανού είναι και φύγει από την κοινή μα αιστεία. Δεν θα είναι μέσα εδώ στην κοινή μα αιστεία. Τα ξένα λεφτά είναι ακέραιο χαρακτήρα η Εύα Καηλή. Όλοι την ξέρουν. Είναι σοσιαλιστρία. Άλλωστε είναι και αντιπρόεδρο του κοινοβουλίου. Αποκλείεται ένα λαμόγιο κάποιο που είναι αντιπρόεδρο του κοινοβουλίου. Δεν έχουμε στοιχεία, δεν έχουμε βίντεο. Όσοι είναι εκείνοι, ό,τι πιο καθαρό υπάρχει. Μακριά από απάτε, κλεψιέ, λοβιτούρε και λαμογέ γενικότερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άλλωστε είναι ένα καθαρό. Θεσμό και οργανισμό. Οι πιο καθαροί εκεί πάνε. Άλλωστε η Εύα Καηλή έχει εκλεγεί από 100 τόσου χιλιάδε συμπολίτε μα. Δεν μπορεί να κάνει λάθο ο ελληνικό λαός και να βγάλει ένα λαμόγιο. Δεν γίνονται όλα αυτά. Πολύ σωστά τα λέει ο δικηγόρος. Έτσι λοιπόν, όταν πήγε ο Φραντζέσκο με τα λεφτά, του λέει: Πάρτα και φύγει δεν είναι δικά μα. Δεν έφυγε ο Φραντζέσκο όμω, χωρί να μα πει από ποιον είναι. Δεν τα πήρε ο Φραντζέσκο να τα βγάλει έξω τα λεφτά γιατί ήταν η κοινή αιστεία, έπρεπε κάτι να συμβεί. Τα πήρε ο πατέρα να τα βγάλει έξω. Ο πατέρας αυτό δεν είπε. Ανοίγουν κάπου αλλού. Κάπου ο αλλού. Ο πατέρας που πήγαινε. πήγαινε κάπου κύριε αλλού, λέει, αυτά τα χρήματα θα φύγουν ναι. από την κοινή κατοικία ναι. και θα πάνε αλλού. Ναι. Όχι. Όχι. Όχι. Ο πατέρας το πατέρα που πήγαινε. Του πατέρα πήγαινε πάντως δεν μα έχει εξηγήσει ακόμα. Ακούστε, ο πατέρα πήγαινε στον χώρο. Για να σα εξηγήσω, μην κάνετε το λάθο να μην με επιτρέπετε να μιλώ. Πήγανε σε χώρο, σε ξενοδοχείο, όπου εκεί θα πήγαινε και ο αποδέκτη χρημάτων. Και περιμένοντα τον αποδέκτη των χρημάτων, ήρθε και η αστυνομία. Mm -hmm. Έδωσε αυτέ τι εξηγήσει ο πατέρα στην Ελλάδα. Ο πατέρα θα τα έδινε στον αποδέκτη. Ποιο θα τα έδινε στον ελεύθερος. τελικό αποδέκτη, ο πατέρα. Όχι, μα το ξαναλέω. Ο πατέρα απομάκρυνε τα χρήματα. Mm -hmm. Πήγε σε συγκεκριμένο ξενοδοχείο και εκεί θα έρχονταν ο τελικό αποδέκτη. Μέχρι να έρθει ο τελικό αποδέκτη όμω, ήρθε η αστυνομία. Τώρα τι πάθαμε. Ο τελικό αποδέκτης πήγε στο ραντεβού. Αυτός που φαίνεται, Ο τελικό αποδέκτη νομίζω, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή με ναι. επιφύλαξη. Με επιφύλαξη όμω αυτό. Ναι. Κρατείτε. Έχει συλληφθεί. Ο τελικό αποδέκτη. Δηλαδή από όλο αυτό, αν είχαν πιάσει τον αποδέκτη, τον τελικό και τον είχαν συλλάβει, θα ήταν πάνω από την Καϊλή. Ο τελικό αποδέκτη. Δεν θα ήταν η Καϊλή πρώτη σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Ότι μπήκε ο άλλο με τα λεφτά μέσα. Πρώτον, είχε μείνει και μια βαλίτσα κάτω από τα κούνια. Όπω λέει ο Βαγκελάδο, που εγώ τον πιστεύω γιατί είχε κάνει ρεπορτάζ, άρα δεν φύγαν όλα τα λεφτά. Στην κοινή κατοικία, όπω λέει ο κ. Δημητρακόπουλο, μπήκε ο σύζυγο ο Φρατζέσκο μέσα. Ταράχτηκε η Καηλή, που είδα ένα πακέτο με 600.000. Ότι στο σπίτι μα τέτοια πράγματα δεν τα κάνουμε. Πάρτε και φύγει, δεν τα πήρε όμω ο ίδιο. Και ούτε του είπα από πού είναι αυτά τα λεφτά. Δηλαδή, μπαίνει κάποιο, μπαίνει ο σύζυγό σα, η σύζυγό σα με στο σπίτι, φέρνει 600.000 και δεν θα ρωτήσετε από ποιον είναι αυτά, θα σα πει, δεν μπορώ να σου πω. Τελειώνει εκεί η κουβέντα και δεν δε τα βγάζει ο ίδιος έξω φωνάζει στον πατέρα γιατί ο πατέρας είναι για τα δύσκολα και παίρνει ο πατέρας τη βαλίτσα να, την πάει, να τη δώσει τον τελικό αποδέκτη που δεν ξέραμε όμως ποιος είναι γιατί πριν δεν μας είχε πει αλλά τελικά τον είπε γιατί πήγε ο πατέρας να τον βρει απλά δεν το είχε πει ο Φραντζέσκος στην Καϊλή το είπε όμω προφανώ ο Φραντζέσκος τον πεθερό Γιατί υπάρχει μεταξύ γαμπρού και πεθερού πάντα υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση και λέει ο πατέρα θα αναλάβω εγώ, επεκτείνω λίγο τη σκέψη και το σενάριο γιατί όλο αυτό είναι μια πολύ ωραία ταινία σειρά του Netflix. Όπω ακούμε, θα, θα παίξει και όλος ο δημιουργόπλο, γιατί το έχει Και πήρε ο πατέρα να πάει στον τελικό αποδέκτη που δεν ξέρουμε ποιο είναι και δεν έχουμε μάθει ενώ μπορεί και να τον έχουν συλλάβει αλλά με επιφύλαξη. Πήγε να τα δώσει, αλλά πήγε πρώτη αστυνομία. Γιατί ήξερε η αστυνομία. Ότι κάτι κακό γίνεται. Όλα αυτά, από χτέ παίζουν ω ενημέρωση για το τι έχει, έχει γίνει με το λαμόγιο την έβα Καλλή. Αυτά παρακολουθούμε. Θυμηθήκαμε τον κύριο Δημητρακόπουλο. πολύ εκτιμούμε μου του δικτυώ ερμηνεύουν τέτοιου μεγάλου ρόλου, γιατί έλειπε μια τέτοια ερμηνεία. Ο κύριο Δητρακόπουλο ήταν δικηγόρο στον Κεντέρη και Τιθάνου, αν θυμόσαστε μια μέρα πριν του Ολυμπιακού που του ψάχνανε και δεν του βρήκανε για να γίνει ο έλεγχο του ντόπιν. Και την επόμενη μέρα είχαν χαθεί. Δεν του έβρισκε η WAD, όπω λέγεται, αυτή η επιτροπή που κάνει του ελέγχου. Και την επόμενη μέρα βγήκε ότι είχαν πάθει ατύχημα. Είχαν ανέβει στη μοτοσυκλέτα εκεί στην κλειφάδα που μένανε και όπω γύριζαν σε κάτι λάδια, έπεσε μηχανή, πέσαν και οι ίδιοι, νοσηλεύτηκαν μετά στο CUT με μυστικότητα κτλ. κτλ. Όλο αυτό έπρεπε ο Δημητρακόπλο τότε να βγει, όπω και τώρα, να μα πει τι ακριβώ είχε γίνει. Και το θυμηθήκαμε. Ο Κώστας μαζί με την Κατερίνα. Είναι παιδιά που έχουν σχεδόν αθλητικά μεγαλώσει μαζί και είπανε να πάνε στο σπίτι τη Κατερίνα στη γλυφάδα ή πιο ανθρώπινο. Να κάσουν μια-δύο ώρε, να ξαποστάσουν, να κουβεντιάσουν, να τσιμπήσουνε ένα τόσο, κάτι το πρόχειρο. Όσο και να φαίνεται αυτό ύποπτο, και εγώ όταν πάω στο σπίτι μου, κύριε Βαγγελάτο το κλείνω το τηλέφωνό μου το κινητό. Τα παιδιά όταν πέσανε κάτω και ήταν ένα σοκ και συνήλθαν και ήταν σκισμένα, υπήρχε αίμα, συνειδητοποίησαν εκείνη τη στιγμή ότι αυτό που περισσότερο στην καρδιά τους πάλετο, ναι. ήτανε να πάνε στο Ολυμπιακό χωριό. Ναι. Και όταν βρέθηκε ένας χριστιανός εκεί από πίσω και του έβαλε στο αυτοκίνητο, ξέρετε τι του είπανε. Πάμε για το Ολυμπιακό χωριό. Πάμε στο Ολυμπιακό χωριό όπως είμαστε. Οι ηθοποιός σημαίνει φως. Επάλετο η καρδιά του. Δεν πήγαν στο Ολυμπιακό χωριό όμω. Και ακόμη και το ίδιο το αφήγημα μπάζει από 100 μεριά. Δεν πήγαν στο Ολυμπιακό χωριό, χαθήκαν σαν νοσοκομείο. Μετά ξαφανίστηκαν, δεν του βρήκε ποτέ κάποιο να του κάνει έλεγχο. Δεν έχει σημασία λεπτομέρεια τώρα, αλλά πήγα να φάνω το toast. Ούτε ένα toast. Και κλείσαν το τηλέφωνο. Μια μέρα πριν του Ολυμπιακού, ενώ πρέπει να είναι ανοιχτά τα τηλέφωνα, γιατί ανά πάσα στιγμή σε καλούν για έλεγχο ντόπινγκ. Αυτά τότε, το 2004, τα θυμηθήκαμε. Να μείνουμε στο δράμα. Μάλλον θα φύγουμε από το δράμα τη καλή, θα επανέλθουμε σε λίγο. Συνέβησαν όλα αυτά. δηλαδή έχει. Όλο αυτό το, το, την κατακραυγή που έχει. έχει και τον άλλο που μπήκε με στο σπίτι και τη κότσαρα εκεί ένα, μια βαλίτσα με λεφτά. Και κάποια περίσκω και θα βάλουν κατά τη βαλίτσα, κατά την κούνια. μπλέξαμε με κούνιες, με βαλίτσε και όλα τα υπόλοιπα είναι σε πάνελ ο Γιάννη Λοβέρδο, και μπράβο στο λαό του πήρε που τον ψηφίζει και ελπίζω να τον ξαναψηφίσει Όπω και μπράβο στο λαό που ψήφισε την Έβα Καλλή και μπράβο στο λάα που ψήφισε τον Γιάννη Παντονίου, τον άκιο Χατζόπουλο και η ένα σωρό άλλους άξιου εκπροσώπου του λαού μας είναι λοιπόν ο Γιάννης Λοβέρδος και είναι και ο Γιάννούλης ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και μιλάνε χτες βράδυ λοιπόν ο, ο, ο, ο, ο, ο, людей, ο κύριος Γιάννούλης δεν θέλει να κάνει πραγματικά ουσιαστική πολιτική εσείς και δεν θέλει γιατί όχι μόνο ναι γιατί και δεν μου αρέσουν οι κλέφτος οι είναι η νεοδημοκρατία ο Πάτσις οι κλέφτες είναι η νεοδημοκρατία Κλέφτε είναι η Νέα Δημοκρατία. Ναι, κοιτάξτε ναι, να δείτε ναι. τον Καθρέφτη. Να κοιτάξτε μερικέ φορέ. Στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ. Νοβάρτη. Πάτσι. Λοιπόν, αυτή είναι. Αυτό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι ο Τσίπρα. Εδώ λοιπόν είναι ωραίο το ερώτημα του Γιάννη Λοβέρδου. Κλέφτες είναι η Νέα Δημοκρατία. Και μετά, όταν του λέει Νέο Γιάννη αρχίζει ερμηνεία σχολή Καρόλου Κουν. Κοιτάξτε να δείτε. Ε, αυτό είναι η ερμηνεία, και εδώ έχουμε ερμηνεία, Γενικώ σήμερα η εκπομπή είναι ερμηνείας. Ε, σχολή, δραματική. Ε, μάθημα, πώς ερμηνεύουμε, υποκριτική τέχνη. Μην ακούει μενδώνει και παρασυρθεί, γιατί είχε παρασυρθεί από έναν άλλον με την υποκριτική του τέχνη, το Λιγνάδελα. Και αυτό είναι ελεύθερος, όπως ξέρουμε, γιατί έχει κάνει αδίκημα. Ποιος έχει κάνει αδίκημα σε αυτόν τον τόπο βαρύ, είναι ελεύθερος. Όποιος έχει μικροκλέψει. Είναι μέσα στον Κοριδαλό και στα άλλα ιδρύματα. Εδώ λοιπόν ερμηνεύει τόσο πολύ ο Λοβέρδος και πρέπει να δείξει ότι είναι ενοχλημένος που ο άλλος του ΣΥΡΙΖΑ του είπε κλέφτε και μπερδεύει τόσο τα λόγια του που αντί να τον πει γιανούλη τον λέει Πάτση με, με ψέβι, παραμύρια 300... και συνωμοσιολογία 300... λοιπόν αυτό σταματήστε κύριε Πάτσι Πα... και σταματήστε να μιλάτε συνέχεια το, το ίδιο είστε. δεν βλέπω καμία διαφορά το ίδιο είσαστε ακούτε το ίδιο. τι λέτε είμαι εγώ Πάτσις πάντως δεν είμαι εγώ κύριε Πάτσι δεν είστε ο Πάτσις αλλά το ίδιο είστε όμω. είστε του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή είναι το ίδιο Γιαννούλης που δεν έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής κάτι με τον Πάτσι που ήταν ένα άλλο Λαμόγιο που έφτιαξε φαντ για να παίρνει τα σπίτια του κόσμου. Πάρα πολύ ωραία στο μυαλό του Λοβέρντο και μια, ένα κλείσιμο όλου αυτού του πολύ ωραίου διαλόγου που και αυτό είναι για Netflix. Κανονικά και θα σπάσει και τα μία. Κάποια στιγμή λέει κάτι εντελώ ακατάληπτο ο Λοβέρντο ότι μέχρι τώρα είχε πει και κάτι που καταλαβαίναμε. Όχι, αλλά ένα ψιλοειρμό υπήρχε. Κάποια στιγμή τα χάνει τόσο πολύ που ούτε ξέρει τι λέει, ούτε καταλάβαμε τι είπε. Κοσπάει το κόμμα μου 390 εκατομμύρια. Δανικά και αγγυριστά πώς, πώς είναι δυνατόν <συσίλω> να να χρωστάει και άλλους να λέτε ότι, ότι να χρειαστεί και ξεκόνwγε ραδάνια <συσίλω> Πώς είναι, δυνατόν, <συσίλω> έζε, είναι να έζα sos φνάει και άλλους να λέτε ότι, ότι να χρειαστεί και ξεκόνwγε ραδάνια <συσίλω> Τι είπε, τι θέλει να πει πως τα μπλέκη τα χρέη της νέας δημοκρατίας που είναι 390, που θα τα μείνουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον άλλον που διαχειρίζεται κόνκυνα δάνια τί θέλει να πει ότι αν τα διαχειριζόμασταν σωστά τα κόκκινα δάνεια, δεν θα είχε φτάσει τόσο πολύ. Αν διαχειριζόμασταν σωστά τα κόκκινα δάνεια, θα είχαμε πάρει το κτίριο τη Νέα Δημοκρατία γιατί το χρέωσαν παραπάνω. Δεν κατάλαβα. Είναι μεγάλο άθλο να μπει κανεί στο μυαλό του Γιάννη Λοβέρδου. Μπράβο για άλλη μια φορά στο λαό του Πειραιά που ψηφίζει. και στου άλλου λαού, αλλά κυρίω στο λαό του Πειραιά που με κριτήριο ψηφίζει τον σωστό. Δηλαδή έχει πέντε, δέκα πόσοι είναι εκεί και διάλεξαν τον Λοβέρδ Στου πυρεώτε και στα Πέριξ, αλλά μπράβο, έκαναν πάρα πολύ καλή δουλειά. Μπράβο και στου Θεσσαλονικείς που έχουν ψηφίσει Τσοχατζόπουλο, Παπαγεωργόπουλο και Ψωμιάδη. Και ψωμιάδη. Ο πατέρα Καϊλή, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα που υπάρχουν σήμερα στα, σε όλα τα site και στον τύπο, ήταν στην Ομαρχία Παλιά Περιφέρεια μέχρι πριν λίγο καιρό. Διευθυντή, ήταν στέλεχο και στην υπηρεσία τη Πολεοδομία και στην υπηρεσία τεχνικών έργων. Και σε κάτι άλλε υπηρεσίε. Γενικώ ήταν ένα πολύ καλό, χρήσιμο φαντάζομαι για την ομαρχία στέλεχος, ενώ ο Ψωμιάδης υπηρετούσε εκεί. Βγήκε λοιπόν ο κ. Ψωμιάδη σήμερα, Παναγιώτης Ψωμιάδης, να πει και αυτό ότι γνώριζε τον πατέρα και ήταν πάρα πολύ καλό. Φάνηκε άλλωστε, γιατί πήρε τη βαλίτσα που είχε φέρει ο άλλο και την πήγε στο, στο ξενοδοχείο να τη δώσει τον αποδέκτη, που δεν ξέρουμε ποιο είναι ο αλλά μάλλον στη φυλακή τώρα. Ο Ψωμιάδη λοιπόν το πρωί έλεγε. Εγώ κοιτάξτε, έχω μία αρχή. Όταν αποδειχθεί στοιχεία. Μέσω δικαιοσύνη η ενοχή Θα έλεγα ότι η τιμωρία πρέπει να είναι σκληρή mm -hmm. Μηδενική ανοχή Αλλά ακόμα δεν έχει καν ανοίξει το θέμα Και εμείς σωπεδώνουμε οικογένειε, προσωπικότητες Εγώ έναν που είναι κάτω δεν θα τον πατήσω Βρέθηκα σε αυτό το σημείο, δυσκά. με πάτησαν, με τσαλάκωσαν Αυτό δεν θα το κάνω εγώ γιατί το ένιωσα στο πετσί μου Σε πάτησαν, σε τσαλάκωσαν γιατί καταδικάστηκε. Για διάφορα θέματα. Το Μάρτιο του 2013 κρίθηκε ένοχος από το Δικαστήριο Πανεγιώτη Ψωμιάδη επειδή δεν συγκρότησε από τα προβλεπόμενα το νόμο κλιμάκια. Ε, για μείωση πρόστιμα σε κάτι επιχειρήσει τη περιοχή για τις ενέργειες αυτές επιβλήθηκε φυλάκιση 15 μηνών το 2009 πάλι ψωμοιάτης κατηγορήθηκε για παράβαση καθήκοντος εξαιτία μείωση 5.000 ευρώ προστήμων ύψους 89 σε 5.000 από 89.000 που ήτανε καταδικάστηκε πρωτοδίκως το επιβλήθηκε ποινή φυλάκησης ενός έτους άλλο αυτό με τριετή αναστολή Η υπόθεση πήγε στο εφετείο στο οποίο κρίθηκε πάλι ένοχο. το 2011 με την ίδια ποινή Και τον Απρίλιο του 12, επειδή πατήθηκε και τσαλαπατήθηκε Επειδή και τον Απρίλιο του 12, το εφετείο Θεσσαλονίκης επανεξέτασε στην υπόθεση Όμως αποφασίστηκε από τον Άριο Πάγο Και πάλι καταδικάστηκε και από τον Άριο Πάγο Σε φυλάκιση ενός έτους με αναστολή Επειδή λέει ότι πατήθηκε και τσαλαπατήθηκε και το παίζει και ηθικός Και βγήκε να μιλήσει αυτός για τον μπαμπά Καϊλή Τον πατέρα Καϊλή Ο ίδιος έχει καταδικαστεί Για τις καταδίκεις τον πατήσαν και τον τσαλαπάτησαν και όποιο καταδικάζεται για λοβιτούρε παράβαση καθήκοντο, οφείλει και πρέπει όλοι να τον πατάμε και να τον τσαλαπατάμε και να υποστεί τι συνέπειες, τις νομικές, τις άλλες και όλα τα υπόλοιπα. Το παίζουν και ήρωες. Εμ κλέβουν, εμ το παίζουν και ήρωες. Έχουν αυτό το θράσος. Στο θέμα των υποκλοπών πάντως. Η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να κάνει πίσω, γιατί δεν το σηκώνει, όπως λέει ο κύριο Οικονόμου, χιουμορίστας από τους καλύτερους, το αξιακό του σύστημα. Είναι εύλογη η απέτηση της ελληνικής κοινωνίας και κυρίως της κυβέρνησης, γιατί εγώ για αυτή μπορώ να μιλήσω. Να μην μείνει καμιά σκιά στην υπόθεση αυτή. Δεν θέλουμε να μείνει καμιά σκιά στην μα υπόθεση τώρα, αυτή. Πώ το λένε, παιδί μου, μπα δηλαδή μπα δεν το σηκώνει ούτε το αξιακό μα σύστημα. <συσκά> <συσκά> δεν το σηκώνει ούτε το αξιακό μα σύστημα. Μπράβο! <συσκά> <συσκά> αυτοί έχουν αφήσει σκιέ όμω. Δεν έχουν γίνει δεν ήρθαν μόνε του. Στην αρχή λέγανε ότι γίνονται παρακολουθήσει. Μετά είπαν ότι είναι νόμιμε παρακολουθήσει, αλλά δεν τις γνώριζε ο μεγάλο. Γιατί είπε αν γνώριζε θα τι σταματούσε. Την παρακολούθηση του Ανδρουλάκη. και ο αρμόδιο για να σταματήσει μια παρακολούθηση είναι ο εισαγγελέα, στον οποίο στην πορεία όλα εκεί τα ρίχνουν επειδή ο εισαγγελέα τα αποφάσισε. Αλλά είναι απόρριτο να μάθουμε τι αποφάσισε ο εισαγγελέα. Στην πορεία είπαν ότι είναι ιδιώτε, δεν είναι οι ΕΙΠ. Τώρα λένε ότι είναι παρακλάδια της ΕΙΠ που κάνουν όλο αυτό. Και κάτω από ένα απόρριτο, που εδώ και κανένα δίμηνο υπάρχει το απόρριτο, το απόρριτο και τώρα μαθαίνω, διάβαζα σήμερα, πάνε να κάνουν έρευνε σε σπίτια. Τρει μήνε μετά από τότε που ξέσπασε όλο αυτό, πάνε σε σπίτι για να βρουν τι: Χριστουγεννιάτικο δέντρο και μπάλε. Δεν θα βρουν τίποτα άλλο. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστέ έχουν φύγει. Όπω είχαν πάει στο σπίτι του Λιγνάδη και δεν βρήκαν τίποτα, γιατί ένα μήνα και δύο μήνε μετά, τι να βρει ένα σπίτι ενόχου. Το άλλο θέμα των ημερών είναι ο Κωνσταντίνο Φραγκούλη, ο 16χρονο Ρωμά, χτε πέθανε. Και τυπικός γιατί όπως ξέραμε όλοι από την πρώτη στιγμή ήταν νεκρό το παιδί, κλινικά νεκρός, απλά ήταν στην Εντατική, χθε ήταν η επίσημη ανακοίνωση. Έγιναν και πορείες βράδυ, πολύ δυναμικές και με επεισόδια και με βιαιότητα πάλι για άλλη μια φορά από τα ΜΑΤ και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη μέχρι έναν άνθρωπο με ένα σκύλο κυνηγούσανε. Μια ανήλικη κοπέλα την είχαν ρίξει κάτω, αν μπείτε στο διαδίκτυο. Θα φρίξετε για άλλη μια φορά. Δεν θα πέστε από τα σύνοφα, γι' αυτά δεν πέφτουμε από τα σύνοφα. Ο Κούγιας μίλησε γι' αυτό, δικηγόρο του αστυνομικού, και είπε για τι σφαίρε που είχε στο όπλο του ο αστυνομικό. Από τα αντικειμενικά στοιχεία προέκυψε ότι ο ετολέα μου δεν ήθελε να πυροβολήσει το παιδί. Γιατί είχε ένα περίστροφο το οποίο είχε 13 σφαίρε μέσα, έριξε μόνο δύο σφαίρε. Ενώ το μπορούσε να ρίχνει όλε τι φέρες του περιτρόπου Αν διάστημα του πίσω Και έχει να Έτσι κάνει με τον δρόμο λοιπόν Ο δρόμος ήταν ο αυτός Ο ισχυρισμό του είπε ότι στο σημείο δυστυχώς Που εγώ πυροπούησα χαμηλά Υπάρχουν σαμαράκια Και μετά πάμε πάλι στο χαρακτήρα της ασφάλτου Που ήταν αλλοιωμένος Και δότα σαμαράκια Και είχε 13 σφαίρες αλλά έτυχε η μία και οι δύο να τον βρουν Μάλλον η μία τον βρήκε Η άλλη πήγε σε μια πόρτα ξενοδοχείου, ενώ είχε περιβολή στον αέρα, πέτυχε την πόρτα που ήταν στο έδαφο. Και δεν ήταν άτυχος ο Τσιγκάνο, ο 16χρονο, γιατί τον πέτυχε η 1 σφαίρα, δεν μπορούσε να τον πετύχει η 7, η 8, η 10, η 11, η 12, η 13, γιατί είχε 13. Είχε 13, έριξε μόνο 2, άρα είναι αθώο. Κάπω έτσι θα πάει στο δικαστήριο. Δεν ήθελε να σκοτώσει, γιατί αν ήθελε να σκοτώσει θα άδειε και τι 13. Γιατί όπω όλοι ξέρουμε, για να σκοτωθεί κάποιο θέλει 13 σφαίρε. Δεν χρειάζεται μόνο μία. Και δύο, συνεχίζουμε την ερμηνεία, τις μεγάλες ερμηνείες όπως έχετε καταλάβει, γίνανε πορείε χθε. Το βασικό σύνθημα να το ακούσουμε λίγο τώρα είναι, δεν ήτανε βενζίνη, δεν ήταν τα λεφτά, δεν ήταν η βενζίνη, δεν ήταν τα λεφτά, οι μπάτζοι το σκότωσαν γιατί ήτανε Ρώμα. Πάλι μια κρατική δολοφονία από την αστυνομία, ένα σύστημα ρατσισμού, ταξικών διακρίσεων, βαρβαρότητα, μαγκιά, πολύ μαγκιά όμω, που παράγει δολοφόνους με στολή κάτω από το Τσιτάτο. Η βία ασκείται από το κράτο. Κρύβονται από αυτό το Τσιτάτο, μια φιλοσοφική έννοια, α την πούμε έτσι, και βυσοδομούν κατά πάντων, κυρίω κατά ανηλίκων. Οι αστυνομικοί που πατούσαν τον Ζακ πριν πόσα ήταν τρία χρόνια, θυμόμαστε ακριβώ, ενώ ήταν σχεδόν μηχανή. Ε, πώς συμπεριφερόντουσαν σε κάποιον που δεν μπορούσε να φύγει, δεν μπορούσε να πάει πουθενά Παλιότερα στον Καλτεζά, μέρος του Πολυτεχνείου, στο Γρηγορόπουλο ε, στο Βασίλη τον Μάγκο, πώς συμπεριφέρθηκαν στην κινητοποίηση στον Βόλο Και τον οδήγησαν ένα μήνα μετά στο θάνατο η αστυνομικοί που δολοφόνησαν ψυχρό πέρυσι στο Σαμπάνι, εδώ στην Αθήνα Αφέθηκαν ελεύθεροι αν θυμόσαστε Ε, κάτω από τις ζητοκραυγές και τα χειροκροτήματα των συναδέλφων τους που είχαν μαζευτεί στο δικαστήριο, κάτω από τις ε, ε, πανηγυρικές δηλώσεις δικηγόρων και πολιτικών, αλλά και ενό μεγάλου μέρους της μισανθρωπικής κοινωνίας. Όλα αυτά λοιπόν είναι η ηθική αυτουργία σε δολοφονίες που έχουν γίνει και που θα γίνουν και που θα ακολουθήσουν, είναι όθηση, είναι διαβεβαίωση ότι μπορούν να άνετα η ποινή θα είναι ελάχιστη γιατί θα πέσουν οι δικηγόροι, θα πέσει η κοινωνία θα πέσει ο πολιτικός που έχει πάρα πολλού λόγους ειδικά στην προεκλογική περίοδο για να τους αθώσει Από το κακό και τα δικό κι όπως ενίστευε στη δίκοπη ζωή σε βρήκα ξαφνικά σημαδεμένο Μα έχει ο κάτω κόσμος ξεγραμμένο κι ο πάνω κόσμος να είναι η τροχή που σε έχουν στα στενα κυνηγημένο και πύρες του καιρού αλφαβητάρι και τη αγάπης λόγια φυλαχτώ για να Pale riza το και πήρε στην ελπίδα και τη Ο 16χρονο πυροβολεί τα δίστακτα στο κεφάλι και χάνει τη ζωή του για 20 ευρώ βενζίνη που δεν έδωσε στο βενζινάδικο. Μια ευρωβουλευτή, σοσιαλίστρια όπω ξέρουμε, έχει γεμίσει το σπίτι, την κούνια του μωρού, τι βαλίτσε του πατέρα τη με εκατοντάδε χιλιάδες ευρώ μέχρι στιγμή από μίζε και λαδώματα και δηλώνει αθώα. Αυτά τα έβλεπα χτε και τα δύο ήταν θέματα των ειδήσεων. Ο 16χρονο Ρωμά δολοφονήθηκε από κρατική σφαίρα για 20 ευρώ. Η άλλη, μέλο τη ευρωπαϊκή ελίτ, μπαούλιαζε εκατομμύρια. Και θέλουν να μας πείσουν, αυτό σκεφτόμουν χτες, με τα μανίας ότι όλο αυτό είναι φυσιολογικό. Θέλουν να μας πείσουν ότι όλο αυτό είναι μονόδρομος, είναι δίκαιο, είναι με μονομένο περιστατικό και η δολοφονία του μικρού και η λαμογιά της μεγάλης, ότι είναι η μόνη διέξοδος. Μπροστά σε αυτόν τον κόσμο ζητούν να σιωπήσουμε, να υποταχθούμε και να συνενέσουμε. Σε αυτόν τον κόσμο που η καθαρίστρα με το πλαστό πολιτήριο μπήκε φυλακή, ενώ οξυτοφοράκος όχι, Σε αυτόν τον κόσμο που, αν χρωστά τρει λογαριασμού, σου κόβουν το ρεύμα, μπορεί και στου δύο. Όταν τα λαμόγια τη Ενέργεια και τη Πάουερ κάνανε πάρτι στη Μήκονο και είναι σήμερα ελεύθεροι, έκλεψαν 250 εκατομμύρια από φόρου που έπρεπε να αποδώσουν. Σε αυτόν τον κόσμο που η γιαγιά από που πούλαγε χόρτα στη λαϊκή διώχθηκε γιατί οι αρχέ εντόπισαν αδίκημα. Ενώ στην Οβάρτη δεν διώχθηκε κανεί, γιατί εκεί δεν εντόπισε καμία αρχαία δίκημα. Σε αυτόν τον κόσμο που η γιαγιά που έκλεψε μακαρόνια από ,τι ήταν πριν τρει-τέσσερι μήνε από το σούπερ μάρκετ οδηγήθηκε στο τμήμα, ενώ ο βουλευτή πάτση απολαμβάνει την ελευθερία του και δεν ήξερε και κανεί τίποτα από του συναδέλφου του. Σε αυτόν τον κόσμο που διώκει, φυλακίζει, σκοτώνει το φτωχό και προστατεύει πλούσιο λαμόγιο, το πλούσιο λαμόγιο, μα ζητούν με μετεπιτάσιο να συνενέσουμε. Την απάντηση τη φαντάζεστε. Την απάντηση την ξέρετε προφανώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να συνενέσει κανέσει όλο αυτό το έσχος, η μόνη σχέση και επαφή μπορεί να έχει κάθε λογικός άνθρωπος με αυτό τον κόσμο που μόλις περιγράψαμε είναι το μπουρλό του που πρέπει να του βάλει, αυτό είναι μονόδρομος αυτό πραγματικά είναι μονόδρομος αυτή τη διαδικασία του μπουρλό του επιτρέπονται και επιβάλλονται όλα <Τύφα> και φάνερα, σ I'm Ασχαλίδησε εδώ από το μουσικό κουτί με τις εξαίσειες ενορχιστρώσεις που κάνει και ο δίσκος και ο δίσκος είναι ο μουσικός και η ομάδα του ε, Λαός, άλφα μέρος κολλάει στις πρώτες διαφημίσεις Ναι. Χριστιανό εδώ. Έλα, βρέ χριστιανέ, που λέει και ο σύντροφο ο Τσίπρα. Βρέ χριστιανέ. Και έλεγε ότι η Τρόικα πρέπει να έχει πλεόνασμα 3,5%. Και του λέγαμε βρέ χριστιανοί. Εγώ εδώ χριστιανό. Να πω στο σύντροφο τον Αλέξη ότι λειτουργούν εδώ οι θεσμοί, αλλά χωρί το θήτα μπροστά. Λειτουργούν σαν θεσμοί και λειτουργούν για όλου του άλλου, εκτό από αυτού που μιλάνε τώρα. Λέω τι καλά που θα ήμασταν κι εμεί εδώ στην Ελλάδα, αν είχαμε την αποτελεσματικότητα που έχουν οι θεσμοί στο κέντρο τη Ευρώπη στο Βελγίο. Αρχίζω και ζηλεύω αυτή τη χώρα. Δεν μου λε αυτό ο γιατρό των επενδύσεων. Είπε ότι η Ελλάδα, ναι, είπε ότι είναι ο, ο γιατρό των επενδύσεων. Ναι, γιατρό των επενδύσεων. Ναι, ναι, οι γιατροί του κόλλου που λέμε. Οι γιατροί μπράβο. Δεν πιστεύω να είναι από αυτού του γιατρού που παίρνουν φακελάκια. Όχι, λοιπόν, όχι ρε παιδί μου, πάρουν... αλλά και να, πριν θα ήταν ένα διευκρίνηση στο φακελάκι. Ένα φακελάκι άδειο, ρε παιδί μου. Ναι, για μια και που λέμε. Ένα Που λέει αξίζει τον κόπο όταν γυρίζουμε στα σπίτια μας λέμε ότι αυτό αξίζει τον κόπο. Σήμερα είναι μία από μέρες που θα γυρίσει κανείς στο σπίτι του και θα πει ναι αξίζει τον κόπο αυτό το οποίο κάνουν. Στα δικά σας τα σπίτια τα λένε αυτά γιατί σε όλα τα άλλα σπίτια λένε άλλα. Κυριακό. Έλα μπαλούζα χιορνάκι, δεν το πιστεύω με τη δεύτερη. Μπα, τι θε. Πήρα να σου διαβάσω. Έπεσε στα χέρια μου μια παλιά προκήρυξη τη 17 Νοέμβρη. Από που έπεσε, που ήταν. Εκεί που έφτιαχνα κάτι παλιά συνεργέδε και τέτοια και άκουση λέει. Κάμε λέει, αναλαμβάνουμε την ευθύνη, ζητάμε, συγνώμη για το διστήχημα τη τηλεφωνία του Πακογιάνη. Αλλά στέλνω λέει εξωίστηκε και βρήκε λίγο στο κάρτε εδώ, μετά πήγε σαν μπαλκόνι. Ενώ παλώνια ενώ τα τακούνια τη δώρα του γιάνια. Πώ έγινε αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Είδε, είδε που αυτά, seat happens. Μήπω είχε αλλιώσει και εκεί α πούμε το χαρακτήρα της ασφάλτου, αυτό, αυτό. Ναι, και ο χαρακτήρα τη ασφάλεια Αυτό, καταφορτιό. Για να πήδησε, ξέρω εγώ. Εκεί την περιοχή, αυτή υπάρχουν τα φορτιά που περνάνε έχουν αλλιώσει το χαρακτήρα τη ασφάλεια υπάρχουν αυτά τα σαμαράκια που υπάρχουν και ακριβώ μετά είναι οι γραμένε. Σε εκείνο το σημείο μηχανία να πείδη και δικαιολογεί. Δεν είχαν να ανακαλυφθεί ακόμα τεχνολογία για να τα πούν αυτά ανάγκη. Δεν τα λέκα, αλλά... δεν τα ξέρανε. Δηλαδή. Δεν δηλαδή. ήταν δηλαδή. και αυτό ο έβαλε Γειροκουλάκια, ο φυσικό να μα πει τα χαρακτηριστικά τη ασφάλεια. Καλπούλαιε του ανθρώπου σαν άντυπα να αντιδρεία. Καταλάβει, φατσικό ή άσφαλτο είναι σωστή, έχουν αλλοιωθεί τα χαρακτηριστικά τη. Ο δει Έχουν βάλει αδίκω να πούμε του ανθρώπου τη φυλακή, γιατί επειδή έχει στρακεί στην ασφαλή και σκότωσε το λοφογιάκι. Δηλαδή, πρέπει να κάνουν τώρα για τα παιδάκια που τα πριόβωλούν οι αστυνομικοί, που να μην του πούμε γουρούνια και δολοφόνου, δεν είναι σωστό. Από έναν, πώ να τον ονομάσει τώρα εδώ μέσα, κτήνο που φοράει μάλιστα και στολή. Έλα, πόσο λε, δανοκουνού εδώ. Ένα. Έτσι, να σου πω, κάνω εδώ έρανο στην οικοδομή από του δανού να στείλουμε λεφτά για την Καηλή. Ένα αυτό. Και δεύτερον είναι ότι. Ρε, μήπω θέλετε κανένα εισαγγελέα από τη Δανία να σα στείλουμε τίποτα, έχετε έλλειψη. Όχι, όχι, είμαστε πολύ καλά εδώ. Μια χαρά είστε. Ναι, ναι, Α, ναι. Ναι. δεν χρειάζεται να φτάσουμε σε δικαστήρια. Εμά εδώ δικάζουν οι Α, Τι για 20 Έτσι. έτσι Δεν τρέπετε καθόλου. Κούγια, για την άντρα πήγε. Έλατε. Αναπίδε για ταυτόχρονα πυροβόληση. Ναι, τι εκείνο δεν βλέπετε. Είναι κινήσει. Αντί, έχετε μια τάση να θέλετε να απομυθοποιήσετε οτιδήποτε λοιπόν, είναι περασπιστικό το, για τον αστυνομικό και δεν καταλαβαίνω γιατί. Ο Κούγια, τι σχέση έχει με την τροπή, ο Κούγια. Θα σου πω γιατί πήγα το άλλο θέμα, έχει δίκιο. Αλλά επειδή κατέληξε το παιδί να κοιτάξουν καλά, να αποδώσουν δικαιοσύνη τώρα, να πάει μέσα ο μπάντρο, το εύχομαι που δεν το βλέπω. Ναι, μην πάει πολύ. Λίγο να πάει, μην πάει πολύ. Αυτά τα Μόνο στην Ελλάδα επιβιώνουνε. Για να μάθουν οι μαλάκινες οι ψηφοφόροι εκτός ΚΚΟΕ γιατί μόνο το ΚΚΟΕ είναι αξιόπιστο να μάθουνε ότι αυτά τα σαπρόφυτα εκτός Ελλάδος εδώ η δικαιοσύνη στην Δανία και στο Βέλγιο λειτουργεί. Μόνο εκεί πέρα επιβιώνουνε τα βρωμότυλα. Και κατακλέπουνε τον κόσμο και αφήνουνε τους εργαζόμενους να πούμε και τους κόβουνε τα επιδόματα και τις συντάξεις των γέρον. Άντε κοπρόσκυλα. Θεωρώ ότι έχει ανέβει πάρα πολύ το ζήτημα της ηθικής στην πολιτική, η ηθική. Συντρόφιζες και σύντροφοι, έχουμε όραμα και όραμά μα μας είναι ο σοσιαλισμός. Συντρόφιζες και σύντροφοι, για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι. Δεν ξεχνάμε ποτέ. Αθάνατοι όλοι, του Τζοχατζόπουλο, Γιάννου Παπαντονίου και Έβα Καηλή. Η Έβα για την ηθική. Η ηθική τη ηθική. Οι άλλοι για τον σοσιαλισμό. Κοινέ πορείε. Έχουν ακουστεί και ακούγονται και γράφονται πολλά για τον αντιπρόεδρο τη Κομισιόν. Έχουμε πολλού αντιπρόεδρου. Τον Μαργαρίτη Σχοινά, εδώ διαρρισμένο από την ελληνική κυβέρνηση. Και Έλληνα και αυτό, αν και εμά. Έχει μιλήσει και αυτό με πολύ καλά λόγια για το Κατάρ. Το ρωτήσανε αν παίζει κάτι. Ο ίδιο έδωσε μια απάντηση στα αγγλικά. Έχουμε κάνει και τη μετάφραση. Yes, I have received, uh, a ναι, δέχτηκα μια μπάλα ποδοσφαίρου, uh, a box of I think, νομίζω και ένα κουτί σοκολατάκια, that I both left to the και τα δύο τα άφησα στον οδηγό που με μετέφερε στο γήπεδο, καθώ και μερικά αναμνηστικά του Παγκοσμίου Κυπέλου, All below the threshold of όλα κάτω από το όριο το οποίο επιτρέπει η Κομισιόν. Νάτος, αθός γιατί το μόνο που πήρε, όπως είπε, είναι μία μπάλα... Και ένα κουτί, σοκολάτε, σοκολατάκια. Δεν διευκρίνησε τώρα. Οπότε δεν χρειάζεται να έχει το Δημητρακόπουλο δικηγόρο για να πει ότι μπήκε η σύντροφό του, δεν ξέρω εγώ τι, με τη βαλίτσα και τρόμαξε στην κοινή αιστεία και επήγαινε, όπω έλεγε ο Δημητρακόπουλο, βάζουν την προσάυξη στο Ε και έτσι γίνεται πιο επίσημο ο λόγο. <ΣΣΣΣ> επήγαινε, δεν πήγαινε, επήγαινε. Όπω λέει ο Τσίπρας θα επισυμβεί. Θα ακούσουμε και έναν. Να, να τον ακούσουμε λίγο γιατί έδωσε μια ωραία συνέντευξη στου μπεταράδε. Ο Τσίπρα στο γήπεδο του Πανιωνίου είναι ένα site στοιχηματικό, αθλητικό εκεί. Κάτι παιδιά που το κάνουν. Οι μη συνάδελφοι, οι συνάδελφοι, όλα αυτά μαζί. Και έδωσε εκεί συνέντευξη. Το ρώτησαν αν αισθάνεται ακόμα επαναστάτη. Νιώθει καθόλου ο Λέξ των Πολιτικών. Δηλαδή, έτσι λίγο επαναστάτη, λίγο ότι έχει, α πούμε, και το respect όλων, το σεβασμό όλων, όπως έχει ο Λέξ. Εντάξει, έτσι ένιωθα το 2015, νομίζω, μετά από 4.30 χρόνια πρωθυπουργό. Δεν μπορεί να πείσαι ότι νιώθει έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει νιώθω πολύ οικία με αυτόν τον ρόλο, παρότι έχω περάσει 4,5 χρόνια από θέση εξουσία. το οποίο έκανα, κάτι λέει. Αλλά νομίζω ότι στον πυρήνα τη προσωπικότητά μου δεν έχει επισυμβεί καμία μεταστροφή. Mm. Αυτό που έχει επισυμβεί είναι ότι πλέον έχω αποκτήσει μια εμπειρία σε σχέση με αυτό που κάνω. Όπω ο Μέση, α πούμε, στα 17 ήταν αλλιώ, στα 35 yeah. πάει να σκοσει κούπα τώρα. Yeah. Σα yeah. ευχαριστώ. Yeah. Από πού να το πιάσει, αυτή ήταν απάντηση στην ερώτηση αν νιώθει επαναστάτης. Έχουν επισυμβεί όμως πράγματα εκεί που επήγαινε, επισυνέβησαν γεγονότα και καταστάσεις. Έδωσε όμως και μια, Γενικώ ήταν πολύ χαλαρός αυτή τη συνέντευξη, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, ε, παίζει και κάτι μπάλε εκεί πάλι στα δοκάρια, τα κλασικά, δεν είναι φαγητούμπα όπως ο Καραμαλής παλιά, την κρατάει την μπάλα, παίζει μπάλα, κάποια στιγμή έκανε και ωρα Πρόεδρε, θέλω να σα ρωτήσω κάτι. Τώρα έχουμε πέντε διοκτήτε, έτσι. Μαρινάκη, Αλαφούζο, Σαββίδη, Μελισανίδη και Καρυπίδη, των πέντε ομάδων που είπαμε. Μπορεί να αναθέσει υπουργεία. Σε ποιου, στου πέντε αυτού. Αν δηλαδή του είχε υπουργού, τι θα πούνε, Το πρόβλημα τη χώρα είναι ότι αυτοί αναθέτουν την υπουργεία. Χιούμορ, χιούμορ. Ωραία όλα αυτά. Ο Αλέξη Τσίπρα βρέθηκε και στην Λαμία. Πήγε στη Φτιώτηδα. Χτε ήταν στην Στυλίδα, στην περιοχή του Γκλέτσου, του ηθοποιού, του Απόστολου Γκλέτσου και μιλάει ο Αλέξη Τσίπρας, Αυτό είναι η εικόνα, δεν μπορούμε να το δούμε. Και είναι από πίσω μόνο του ο Γκλέτσο που με πολύ πάθος φωνάζει. Νάτος Νάτος ο Πρωθυπουργό και προσπαθεί με τη φωνή του να παρακινήσει κι άλλου. Ψηλοφωνάζουν κι άλλοι, αλλά ο Γκλέτσο το έχει, το πιστεύει το θέμα. Αμέσω μετά πήγε στην Μητρόπολη Φτιώτηδα, στο, στο νέο Μητροπολίτη, το Σιμεών και του έκανε ένα δώρο. Εγώ θα ήθελα για την επίσης να σας προσφέρω ένα δώρο, το οποίο είναι σε κόκκινη σακούλα, είναι σε κόκκινη συσκευασία, Άρα. αλλά το, το οποίο είναι βαθιά συνδεμένο με την πραγματική ιστορία. Όχι αυτή που γράφεται σε θεωρίες, αλλά αυτή που γράφεται μέσα στην εμπειρία της ζωής. Η οποία είναι ένα δίδαγμα και ελπίζω να βρει κάποια θέση είτε στην Κουμουγούρου είτε κάπου αλλού. Κρατήστε να το ανοίξω <σοβή> εγώ και συνδέεται με την ιστορία τη Ρούμενη, τη Δημοκρατία και με το έργο τη Αντίσταση, <σοβή> Άρη Βελουσιώτη <σοβή> και Γερμανό <σοβή> Παπανικό. <παπάνιπομες. σοβή> Γιατί ο εκάστοτε Μητροπολίτη Φτιότηδο είναι ο δεσπότη του Παπαγιαρμανού, του Παπανικόμονου <σοβή> και των παπάδων, των Αγώνων τη Πατρίδα και τη Δημοκρατία. Έκανε λοιπόν ο Μητροπολίτη δώρο στον Αλέξη Τσίπρα και είπε να βρει θέση είτε στην Κουμουνδούρη Καπαλού Το είδε το έργο ο Μητροπολίτη. Μια φωτογραφία του Άρη Βελιχιώτη με τον παπά Ανυπόμονο από τη δεκαετία βεβαίω του 40. Ε, προχώ για Μητροπολίτη κυρίω. Ήταν πολύ προχώ όλη αυτή η σκέψη και αυτά που είπα ότι συνεχίζουμε κτλ. κτλ. Ε, σε κατάλληλο άνθρωπο έκανε τη φωτογραφία του, θα πιάσει τόπο. Γιατί αν κάτι θέλει. Ο Αλέξη Τσίπρα να θυμάται, όταν αν ξαναγίνει πρωθυπουργό, ξαναπάει στην Ευρώπη και του στρίξει τα δόντια, είναι τον Άρη Βελχιώτη. Από εκεί είχε πάρει γραμμή στην προηγούμενη θητεία. Φαντάζομαι, αν ξαναβγεί, θα πάρει από αυτόν πάλι για άλλη μια φορά γραμμή. Είπαμε χτε για τα 600 ευρώ που δόθηκαν στου αστυνομικού, που το ψήφισαν στη Βουλή και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΟΕ, όλοι πλην μέρα 25. Έκανα κι εγώ ένα σχόλιο, κυρίω για, για το timing. Αλλά βλέπω από χτε στο διαδίκτυο λέγονται διάφορα. Πάλι ανιστόρυτα, πάλι εκτό τόπου και αμφισβητούνται βασικά πράγματα, όπως θα τα θέσω με ερωτήματα. Είναι δυνατόν ποτέ το ΚΚΕ να επικροτεί την δολοφονία του 16χρονου Ρωμά από αστυνομικό, περνάει από κάποιον το μυαλό σε αυτόν τον τόπο. Είναι δυνατόν ποτέ το ΚΚΕ να επικροτεί την αστυνομική βία γενικότερα. Έχει περάσει από κάποιον το μυαλό. Τις κρατικές δολοφονίες που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια η αστυνομία της επικροτεί το ΚΚΕ επειδή ψήφισε τα 600 ευρώ να δοθούν στους αστυνομικούς. Την καταστολή των ΜΑΤ σε κάθε διαδήλωση που συμμετέχει το ΚΚΕ είναι δυνατόν να την επικροτεί επειδή ψήφισε. Τα χρυσαυγήτικα σύμβολα στα κράνη, στα μπράτσα των αστυνομικών, στις κλούβες μέσα είναι δυνατόν ποτέ να τα επικροτεί όλα αυτά. Το όργιο βίας που και βράδυ είδαμε στις πορείες που είχε διοργανώσει και το ΚΚΕ. Είναι δυνατόν ποτέ να τα επικρατεί επίκροτη επειδή ψήφισε τα 600 ευρώ να πάρουν οι αστυνομικοί. ή τις προβοκάτσεις που γίνονται κατά διαδηλώσεων είναι δυνατόν να τα επικροτεί. Δεν έχει μιλήσει, δεν μιλάει συνεχώς για τον ακραίο χαρακτήρα των σωμάτων ασφαλείας και τι υπηρετεί η αστυνομία στα πλαίσια καπιταλιστικών κυβερνήσεων, δυτικών ε, κοινωνιών κτλ. Κτλ. Άλλο η κριτική για Το μιλάω γενικώ, γιατί έβλεπα στα social media και άλλη μια φορά ήταν εκτό όλοι. Συνειδητά, βέβαια, γιατί πολλοί κάνουν και δουλειέ γύρω από όλα αυτά. Άλλο να κάνει κριτική για το timing μια απόφαση κατάσταση, προφανώ δεν κρίνεται από μία μόνο κίνηση μέσα στη Βουλή. Κάθε μέρα γίνονται δεκάδε δηλώσει. Και άλλο να προσπαθεί με αφορμή αυτό να τα βάλει όλα αυτά μαζί σε ένα τσουβάλι, που έγινε και χτε και συνεχίζεται και σήμερα. Άλλη μια ευκαιρία και αφορμή. Κλείνοντα, να σα πούμε ότι ένα πολύ ωραίο σκηνικό το είδαμε σε βίντεο του Υπουργείου Μεταναστευτική Πολιτική. Στολίζουν οι εργαζόμενοι, το έχουν βάλει και σε βίντεο στη σελίδα του. οι εργαζόμενοι το δέντρο εκεί σε κάποιον όροφο του Υπουργείου και φτιάχουν μπάλε, χειροποίητε, με τη μούρη του μηταράκι. Τυπώνουν το χαρτί σε κάτι γυαλιά, τη μούρη του μηταράκι του Υπουργού και πάνε και κρεμάνε μπάλε με τη μούρη του μηταράκι. Είναι το δέντρο το Χριστουγεννιάτικο και όλο αυτό το κάνα βίντεο και καμαρώνουν όλοι αυτοί. Στολίζαν τι μπάλε και καμαρώνανε. Η μόρη του μηταράκι σε μπάλα. Στρογγυλή μπάλα και κρέμεται στο δέντρο. Με αυτό το πολύ αισιόδοξο που κάνει τη Βόρεια Κορέα να είναι τσικό, φτάσαμε στο τέλο. Άλλο ένα λαό κολλάει στι διαφημίσει. Τα υπόλοιπα αύριο, γεια σα. Ποστόλη, καλημέρα. καλημέρα. Εσύ έβγαλε η στέρα μας με το φουσκίδι πριν λίγο στην εκπομπή σα τον προσάρμοστο Ποιον από όλου, περίμενα. Αφνινέων, Εντάξει, πο... δεν τα δεν είναι ένα από που έχουμε. Μα έχουν βάλει να πίνουμε το φραπέ μα με τα χάρτινα τα καλαμάκια, αυτά που είναι σύχαμα, που να κάνει σε μετό, Για να γίνουμε οικολόγοι. Πο, πο, πο, πο. Ο άλλο έκοψε 70 ετών δέντρο και Έχει πάρει τα άλλα τα προστάμε τη δημοτική σα πανέμίε και μα διεύγουν από όλου του δρόμου στο σύνταγμα. Μιλάμε για Τρέλα. Έλα. Τηλεφωνώ βασικά για να πω κάτι. Άκουγα το θύμιο που έλεγε για του εργάτε που πεθάνανε στο Κατάρ. Δεν είναι 2.000, είναι 6.500. 6.500, τι είπε, 2.500. Είχε 2.500. Μπορεί να είπε αυτήν που οι ζωέ μετρούσαν. Δεν μετράνε όλε, μην κοροϊδευόμαστε. Δεν είναι όλοι Βλάτε, άνθρωποι, άνθρωποι. Πιστεύω. Συγγνώμη κιόλα, ε. Είναι κάποιοι άνθρωποι, άλλου είδου άνθρωποι. Σίγουρα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι τη... η Καελή είχε δίκιο και τα εργασιακά δικαιώματα. Διότι αυτό που έκανε το Κατάρ είναι κάτι πρωτοπόροι να δημιουργήσει καινούριε θέσει εργασία. Φέτο το σκουπέγγε για 6.500 ζωέ. Γιατί και εντάξει, αυτοί πρέπει να είδε ότι άνθρωποι. Διότι άμα δεν μπορείς να αντέξει να δουλέψει στο λιοπήρι 60-65 βαθμού και χωρί μέσω ατομική προστασία, μάλλον δεν είσαι αρκετά καλός, Οπότε ήταν μια ευκαιρία για 6.500 καινούργιε θέσει εργασία. Έχουμε γεμίσει με γκέτιδε και μισογίνδυδε. Καταλαβέ. Δεν μου λε, ο Χρυστοφοράκο τι δουλειά έκανε. Την ίδια δουλειά με την Καηλή δεν έκανε. Πέτρα. Όχι, περίπου. Πάνε πέντε πάνω, 5 κάτω. Αλλά ο Χρυστοφοράκο είναι μέσα. Έτσι, καταλαβέ. Γιατί η Καηλή που είναι έξω. Δεν είναι η Καηλή είναι μέσα. Θα δικαστεί το ένα το άλλο. Κρεβάκι μου υπάρχουν, πώ το λένε, φυλετικέ διακρίσει. Είδανε γυναίκα ωραία και την υπέθανε. Εγώ είμαι υπέρ τη Καηλή. Ανάθεμα την ώρα και την πέθανε. Εγώ είμαι την ώρα κατάρα τη στιγμή. Συλάβαν οι έκθροι μας Την Ερβα Καϊλή. Να σου πω κάτι Μίλησε ο Καλαμούτης για τον Τοχαντόπουλο Με τις αξίες και τις αρχές Του σοσιαλισμού Κυβερνήσαμε την Ελλάδα Λοιπόν άκου Καλαμούτη εγώ είμαι από την Αρκαδία Έλληνας πολιτικός από την Αρκαδία Από τα Δολιανά Ο οποίο περάστε περάστε Γεια Καλάνδρι γεια Α καλά είναι Καλή φορση. Έλα βρεμαλάκα με κάνει και χάνω το δίκαιο μου με τα νεύρα μαλάκα, ο γυναστερό σημαίνει. Ε, να έχει α πούμε. Όχι, δεν είχα δίκιο, μαλάκα, εσύ με εξέσει του είναι δυνατόν, Βρε η Λίθιε. Σε μένα Μα... μιλάει, έτσι. Σε να συγνώμη που άκου... Ζητάω άκου μαλάκα του. Αυτό γιατί... εύκολο είσαι. Ε, τσόλι. Γιατί, ναι, γιατί, ναι, γιατί έχω να χωρεθεί επί τι. Μέσα έλα. Δεν δε σου κρατάω σε θεωρούσα μαλάκα και πριν. Βρε μαλάκα, δεν μοιάζει με δε θεωρεί, αλλά εσύ θεωρείται ότι υπάρχει έτσι εγώ να μηνστε να χωρεθώ για ένα 16χρονο που σκοτώνε όπω με τι μηχανέ. Όπω οπουδήποτε ένα 16 χρόνια είναι δυνατόν. Αυτό το έκλεισα και μετά πήγα στο γενικότερο πρόβλημα και τη μη ενσωμάτωση των τζιγκάνων, αυτών που δεν θέλουν, εδώ ότι μέχρι και οι Αλβανοί μαλάκα ενσωματωθήκανε και πλέον δεν βλέπεις να πούμε την εγκληματικότητα αυτή που υπήρχε το 90 με τους Αλβανούς. Αυτοί όμως ορισμένοι είναι μαλάκα να πούμε γάμισε Αυτό εννοούσα εγώ. Είναι δυνατό μαλάκα. Τα καγώ ποτέ να μη στεναχωριέμαι για ένα 16χρονο που έφαγε σπέρα Τώρα αυτό ήταν μια καταδίωξη δεν ήταν επειδή ήταν Ρωμά και έφαγε τη σφαίρα. Μια μαλακή του Μπάτσου και τον πυροβόλησε Ο Μπάτσου μαθαίνει ότι ήταν η τη Το μονίκη της μάνας του ανήκει Άρα μήπως ε, έπαιξε ρόλο που ήταν η Ρωμά το θύμα Βρε μαλα... Το μουνί τη μάνα του το έχω πει εκατό φορέ γάμο. Όταν δεν είμαι μαλάκα, εγώ ο άνθρωπος τα Με ένα 16χρονο που έκανε τη μαλακία, τα χάζει είναι δυνατόν ποτέ. Ποιο σου σχολείται σε... με σένα τώρα η παράτα μα, μην και το πάτσο μιλάμε, Ά... άσε μα. Ε, άκουβε μαλάκα, στη γειτονιά έχω στο γέρακα. Εδώ έχω να πούμε τσιγκάνου στην οικογένεια 20 χρόνια που πουλάνε τι πατάτε του μια χαρά. Τα παιδιά με τα πεντάκια του κλπ. Ποτέ δεν γενικεύω, είπα για αυτού συγκεκριμένου γαμημένου. Για αυτούς. Όχι όμω επειδή είναι γύφτη, Μαλάκα. Ή επειδή είναι τσιγκάνοι οι Αλβανοί. είναι εγκληματίε, αυτό ήταν για Αν ήταν και Αλβανοί και Πολωνίοι και ρόστοι, και ό,τι κατανατανέλεινε, είναι... δεν θα Μαλάκα. Και με πήγε να πούμε με τα νεύρα αλλού και με στεναχώρησε. Γιατί είναι δυνατό να πιστεύει εσύ για μένα κάτι τέτοιο, Μαλάκα, μετά από 12 χρόνια που μιλάμε. Μόνο 12 είναι, εσάχ, Να μου κάνεις μωρήκα γιόλα, αλλά δεν γίνεται. Αφού με ξέρω τα χρόνια, νε βρειάζω. Έλιονε τώρα, έλα, τα λέμε, γεια! Άντε μωρή που τα ανοίξει,